Που θαυμάζω τον Τζίπρα. Όλοι μα. Μόνο ο Βασίλη Λεβέντη θαυμάζει τον Τζίπρα. Υπάρχει Έλληνα πολίτη λάθο. Υπάρχει πολίτη στον κόσμο ολόκληρο που δεν θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα. Για πολλού λόγου νομίζω θαυμάζουμε όλοι τον Αλέξη Τσίπρα. Βρέθηκε ένα δημοσίο να το εκφράζει Ο Βασίλη Λεβέντης πολύ καλά κάνει. Ε, υπογράφουμε όλοι αυτόν τον θαυμασμό. Εμεί εδώ για πολλού λόγου. Δύο-τρει από αυτού είναι ότι ε, έχει ένα Πολύ καλό μνημόνιο, το έφερε στην Ελλάδα ενώ δεν θα το έφερνε. Το εφαρμόζει μια χαρά, πιάνει τους πάντες, είναι καλύτερο από τα προηγούμενα. Έρχεται και προστίθεται πάνω στα προηγούμενα, οπότε δημιουργεί μια πολύ καλή κατάσταση για τους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό και μόνο το λόγο θαυμάζουμε και εμείς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Βασίλης Λεβέντη όμως έχει τους δικούς του ειδικού λόγους που θαυμάζει τον Πρωθυπουργό. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κατηγορούν όλες οι πτέρυγες τη Βουλής στο ΣΥΡΙΖΑ ότι κόβει από τους αγρότες τους πολύ κόβει από τους ελεύθερους επαγγελματίες τους νέους, ότι όλα τα ξεπουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ που τα λέμε, ξεπουλούνται τα πάντα. Εγώ θαυμάζω τον Τζίπρα. Τον θαυμάζω που το κάνει. το κάνει. τον θαυμάζω που το κάνει. Το, το κάνει. Πώ μα κατηγορείτε γι' αυτό και για το Ταμείο. Τα παλιά του Πασόκ όταν ο Υπουργό που ήταν. Επί, επ, επ, ε, ε, ε, ε, <σκεκριμίου> αχ, αυτό είναι μαρτύριο! Πια. Επ, ήταν επ, ο Εποπτιβόμενο. <savoir> Μπράβο. <σκεκριμίου> <σκεκριμίου> <σκεκριμίου> <σκεκριμίου> Το πέτυχε, το πέτυχε, εποπτευόμενο συνηλέξινο. Τσακαλώ του αυτό στο τέλο. Και πριν ήταν ο Λεβέντης που μα είπε για ποιου ακριβώ λόγου θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά σύμπτωση, για του ίδιου λόγου τον θαυμάζει ο Ντάισεμπλουμ, ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Γιατί και αυτοί, εκτό από όλου εμά, θαυμάζουν πολύ τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω περισσότερο και από του προηγούμενου γιατί του κάνει τι δουλειέ που δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να τι κάνει κάποιο Έλληνα πρωθυπουργό. Το έχουν δηλώσει και δημοσίω, δεν είναι δικά μα. Δικέ μα εκτιμήσει αυτά, θυμόμαστε τα συγχαρητήρια του Ντάισεμπλουμ και τα πολύ καλά λόγια από ένα σημείο και μετά του Σόιμπλε. Με ποιου είναι όλοι αυτοί, με αυτού. Αλλά ο κατρούγκαλος ειδικά είναι με του εργαζόμενου. Το είπε ο ίδιο έτσι ακριβώ όπω θα το ακούσετε τώρα. Στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγκρουση το δυνάμεων του νεοφιλελευθερισμού με τι δυνάμει τη κοινωνική Ευρώπη. Εμεί, σε αυτή τη σύγκρουση, είμαστε με τον κόσμο τη εργασία. <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το Τοτό ξέρετε. Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας. Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας. Επειδή δεν μας κατάτε και δεν μας κατά και άλλοι Γι' αυτό τους έχει πιάσει λιό. Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας Γι' αυτό πρέπει να είστε αλληλεγγύοι και ενωμένοι μεταξύ σας Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων Για δουλειά είμαστε μεγάλοι, δεν μας παίρνουνε Για σύνταξη είμαστε μικροί Ακριβώς αυτό το λόγο προσπαθούμε στην Ευρώπη Να διαμορφώσουμε αυτό το μέτωπο με τη σοσιαλδημοκρατία που θα ανατρέψει τη μέχρι τώρα στρατηγική πρόσδεσή τη στο άρμα του νεοφιλελευθερισμού. Η σοσιαλδημοκρατία θα ανατρέψει τον νεοφιλελευθερισμό. Μα αφού η σοσιαλδημοκρατία είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Είναι άλλη μια έκφανση του νεοφιλελευθερισμού. Δεν υπάρχουν διαφορές, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Αρκεί κανείς να δει Τη σοσιαλδημοκρατία όπου εφαρμόζεται, όπως εφαρμόζεται, τα κόμματα τα σοσιαλδημοκρατικά όπου έχουν εφαρμοστεί δεν ε, διαφέρουν σε τίποτα από τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα. Όλοι μαζί εφαρμόζουν την ίδια συνταγή, την ίδια ανάπτυξη, την ίδια πορεία προς την ανάπτυξη, τους ίδιους δίκτες λαμβάνουν υπόψη τους, το ίδιο σκύψιμο στις αγορές ανεξαρτήτως από που προέρχονται. Πολιτικά. Έχει έρθει και μια ανακοίνωση αφού ακούσαμε αυτό για τον κύριο Κατρούγκαλο ότι είναι με τον κόσμο της εργασίας μεγάλη χαρά για την εργασία Έχετε μάθει για το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα συζητούσε σήμερα το θέμα των αδειών ήρθε επίσης μια ανακοίνωση από το γραφείο του... Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατεία, που λέει το εξή. Εν του κλίματο το οποίο επιχειρείται να διαμορφωθεί τι τελευταίε ιδίω ημέρε από δημόσιε τοποθετήσει και εκδηλώσει ω προ την έκβαση τη διασκέψεω τη Ολομελίας του Συμβουλίου τη Επικρατείας πέντε γενικέ, για τι εκκρεμίε ενώπιον του δικαστηρίου υποθέσει των τηλεοπτικών αδειών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου τη Επικρατείας έκρινε ότι πρέπει να ματαιωθεί η προγραμματιστήσα για σήμερα διάσκεψη επί των υποθέσεων αυτών. Απέμπε η είδηση μόλι ήρθε είναι η επίσημη, υπήρχε το, η πληροφορία των δημοσιογράφων με αυτήν την είδηση και με αυτή τη φρασεολογία επισφραγίζεται η ματέωση, η διάσκεψη, η ματέωση της διάσκεψης χωρίς κανείς να ξέρει τι ακριβώς έγινε εκεί λέγονται διάφορα, πλακώθηκαν μάλλον η δικαιοσύνη δεν είναι και τόσο τυφλή προσπαθεί να δει με το ένα μάτι βγάζει λίγο το ύφασμα εκεί που καλύπτει τα μάτια της δύσκολε υποθέσει. Το θέμα και δύσκολε εποχέ. Το θέμα ε, των καναλιών είναι λίγο άγριο. Όποιο ασχολείται με αυτό έρχεται στα κάγκελα. Το έπαθαν και οι δικαστέ λίγο πριν. Να συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μα, αφού ο κατρούγκαλος είναι με τον κόσμο τη εργασία. Αυτό χαροποιεί ιδιαίτερω τον κόσμο τη εργασία. Δεν είναι και πολύ μεγάλο κόσμο, γιατί μεγαλύτερο είναι ο κόσμο τη ανεργίας, για την οποία επίση είναι ο κατρούγκαλος υπεύθυνο. Αλλά μην το συζητήσουμε και αυτό τώρα. Πάμε να ρίξουμε ένα φίλο σηκής, όχι έτσι, αλλιώ. Όπω το περιγράφει ο Τσακαλώτο. Λοιπόν, αυτό το ταμείο δεν υπάρχει επιτροπία Δεν υπάρχει υποθήκευση όλη τη περιουσία και να καταλάβετε ότι δεν είναι ΣΥΚΟΦΙΛΗ. Δεν είναι ΣΥΚΟΦΙΛΗ. φίλος σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι συκοφιλήσει. Γι' αυτό το έχει πια σε δυο. Προκρετήσει να πειράτη όμω η άξιση, όρτι και τον που Για δουλειά είμαστε μεγάλοι, δεν μας παίρνουν για α είμαστε μικροί. Αυτό ο κύριος τώρα εδώ στο τέλο που το διατυπώνει τόσο ωραία, διατιπώνει όλη την κατάσταση της νεοφιλελεύθερης ανάπτυξη. Είτε την υπηρετούν νεοφιλελεύθερα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, είτε την υπηρετούν νεοφιλελεύθερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από ένα ρεπορτάζ για του Οικοδόμου που είδα σε κάποιο από τα κανάλια τι προηγούμενε μέρε και το διατύπωνε πάρα πολύ ωραία. Το Σίκο λοιπόν, ή το Φιλοσυκή, όπω το λέει ο Τσακαλώτο, να ακούσουμε, το έχετε αγαπήσει από χτε που το είπε, το κόπι πάστε του Πολάκη. Και επειδή από ό,τι βλέπω και εσεί, αλλά και η πρόεδρό σα, κάνει κόπι πάστε τι ανακοινώσει τη Ποεδίν. Κάνει κόπι πάστε τι ανακοινώσει τη Ποεδίν. Λέμε 4 5 Επίσης δεν μας κατάτε και δεν μας Γι' αυτός έχει είναι πάλι από τη χθεσινή Βουλή Είναι ο τρόπος που εκφράζεται ο πολιτικός άνδρας Με την κοσμιότητα που αρμόζει σε έναν πολιτικό άνδρας Έναν αριστερό που αντιλαμβάνεται, έχει και μόρφωση βέβαια γιατί αριστερός δεν γίνεται έτσι πρέπει να έχει διαβάσει και δύο-τρία βιβλία για να καταλάβεις τις διαφορές γιατί δεν είσαι από την άλλη πλευρά και για να επιλέξεις δεν, δεν γεννιέσαι, γίνεσαι στη συγκεκριμένη περίπτωση Α, ακούσαμε τα δύο best του Πολάκη έτσι όπως τα είπε χθε. Βούλη. Ο τσακαλότος από την άλλη να ξαναγυρίσουμε χωρίς Αρδάμ τώρα, ζητάει από τους ε, Σιρεζέους, από όλους εσάς που ψηφίσατε και στηρίζετε και είστε και πάρα πολύ και πολύ σωστά γιατί ένας αριστερός αν δεν στηρίξει την αριστερή του κυβέρνηση, τι θα στηρίξει. Ο τσακαλότος λοιπόν ζητάει από όλους εσάς να είστε υπερήφανοι. Εγώ ξέρει Αντώνη έχω χωρίσει κατά κάποιο τρόπο την πολιτική της κυβέρνηση σε τρεις κουβάδες. Ο ένα είναι αυτά που έχουμε συμφωνήσει και πρέπει να τα κάνουμε γρήγορα. Μερικά ο δεύτερο κουβά είναι αυτά που είναι υποδιαπραμάτευση και ο τρίτο σκουβάς είναι αυτά τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε κι εμεί έτσι κι αλλιώ. Που θέλουμε το 2018, κάποιο στη Γερμανία, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιταλία, στον Πύργο να είναι περήφανο για μια κυβέρνηση αριστερά ότι έκανε του συμβασμού του, αλλά συγχρόνω. Είναι περήφανος ή περήφανοι ότι κάναμε αυτό για την πρωτοβάθμια υγεία ή κάναμε αυτό για την παιδεία ή κάναμε κάτι για τα δικαιώματα, για τον πολιτισμό. Να είναι περήφανο για μια κυβέρνηση αριστερά ότι έκανε του συμβιβασμούς του. Πρέπει εδώ τώρα να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση τι σημαίνει συμβιβασμός βέβαια και κυβέρνηση αριστερά, αλλά αυτό το έχουμε ψηλολύσει. Πρέπει να συζητήσουμε τι σημαίνει συμβιβασμό και αν όλο αυτό που έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, είναι συμβιβασμό. Γιατί η λογική και η ιστορία λέει ότι δεν είναι συμβιβασμό από ιδέε που έχει, είναι άλλε ιδέε, εντελώ άλλε ιδέε, διαφορετικέ, αντίθετε ιδέε από αυτέ που είχε. Συμβιβασμό σημαίνει στο ίδιο πλαίσιο, προσωρινά για λόγου τακτική, μια υποχώρηση. Όταν λες δεν θα έχω μνημόνιο και φέρνει μνημόνιο, δεν θεωρείται αυτό συμβασμός Γι' αυτό πρέπει να ξαναδούμε λίγο τι έννοιε των λέξεων, νομίζω είναι αναγκαίο. Μέχρι τότε να πάμε σε μια άλλη λέξη, να μάθουμε. Δεν είναι λέξη ακριβώς ε, Τι ακριβώς σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, μας το λέει ο Πρόεδρο. Και το τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες Απολύσει, απορρίθμιση τη αγορά-εργασία, ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και κατεδάφιση του κοινωνικού κράτου. Και το τι σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες Για δουλειά είμαστε μεγάλοι, δεν μα παίρνουν. Για σύνταξη είμαστε μικροί. Ωραίο όλο αυτό. Και τι ακριβώ σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε. Επειδή είπαμε να ξεκαθαρίσουμε κάποιε έννοιε και ο πρώτο, ο Αλέξη Τσίπρας ε, έσπευσε να μα ξεκαθαρίσει τι ακριβώ σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καταλάβει κάτι 1,5 χρόνο τώρα, αλλά είναι αλλιώ να το ακούσει επισήμω από τα πιο επίσημα χίλια. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 211 200 800, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε, τον καημό σα ή και άλλα. Έχουμε SMS, ε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα γράψετε ρία, θα αφήσετε κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Δεχόμαστε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio.pa.q.lfm.gr. Η κατερίνα βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με κάποιες διαπιστώσεις, παρατηρήσεις, καταγραφές από τον Αλέξη Τσίπρα πάμε στις πρώτες διευθυμίσεις. Γιατί καλό πολίτης είναι ο... Ο οποίος Καλογρίτσας. Που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ <μιλίκια> ΤΥΒΗ. Ο οποίος Καλογρίτσας. Που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ ΤΥΒΗ. αυτό το έχει πιάσει Ελβιό. χρημάτων μέτρο άνθρωπος. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελιόφθινος. Και τάρτη δημοτικού. Εγώ θα βγάζω τον ζύπνα. Για <laughs> αυτό θυγιηπιάζει βιο. Για δουλειά είμαστε μεγάλοι, δεν μας παίρνουν, για σύνταξη είμαστε μικροί. Ο πιο καλό πολίτη είναι ο. Ο, ο πιο καλό Που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Μπράβο! Δεν είναι αλήθεια αυτό που όλο τον κατηγόρηται ότι είναι ψεύτη και τον είπε και η ζωή ξεφτυλισμένο. Δεν είναι αλήθεια ότι ο καλό πολίτη είναι αυτό. Όχι επειδή είναι ο καλό επειδή θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Καλό πολίτη είναι αυτό που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Δεν έχουμε αποβητευτεί Υπάρχουν και άλλοι καλοί πολίτε που πάνε να φτιάξουν. Το ΣΥΡΙΖΑ TV. Το παλεύουν, ναι, δεν είναι και πολύ τούτοι εδώ ξύπνη για να το στήσουν αμέσω, αλλά θα του πάρει λίγο καιρό μάλλον, τελικά θα φτιαχτεί το ΣΥΡΙΖΑ TV γιατί χρειάζεται ένα αμιγό σατυρικό κανάλι. Έχουν σατηρικέ εκπομπές όλα τα κανάλια, αλλά το αμοιβό σατυρικό είναι νομίζω ανάγκη. Τέλο Παπά, μέλο κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, Μπαμπά του Νίκου του Παπά, μιλάει για τα επιτεύματα στην οικονομία. Πάμε σε μια σωστή κατεύθυνση. Έχουμε σταθεροποιήσει την οικονομία, έχουμε διαμορφώσει πολύ σημαντικέ εισπυρώσει στο επίπεδο τη Ευρώπη. Συγγνώμη, την οικονομία, κύριε Παπαππέ, την έχετε σταθεροποιήσει. Ναι, δεν έχουμε σταθεροποιήσει. Πώ, με τα capital control, με κλειστέ τι τράπεζε. Αν δεν κάναμε τα capital controls. Όλοι οι σύλληψοι. Τα κάνατε ή ο Ναι, εμεί τα κάναμε. Ο Σόιμπλε μα επέβαλε. Ακούστε, μην Αποφασίστε. Δεν Μην φωνάστε. Λοιπόν, αν δεν τα κάναμε, λοιπόν, όλα τα λεφτά θα τα έξω. Ενώ τώρα που είναι τα λεφτά που τα κάνανε τα capital τελικά control, τα κάνανε οι ίδιοι. Ωραίες απόψεις γενικότερα για την οικονομία, έχει έρθει η ώρα του λαού. Γεια σου ρε αποστολή, σε έπιασα με την πρώτη, δεν το πιστεύω. Τι φαίνονται οι γεγονό με τι αριστεί μάσχε. Πώ του φαίνεται. Καλή, άξοιο ο μισθό, του και ο ρόλο, του θα πάνε καλά. Καλυφέλουν οι πληροφορίε ότι το σύστημα κέφεται να διασπάσει, να διαλύσει, να εξαφανίσει τη νέα δημοκρατία, δεν τη χρειάζεται πλέον. Μη Γιατί αυτέ να θα κάνει τη δουλειά καλύτερα και χωρί να εξεείται ο κόσμο. μη κάσ. Μημε Χαρακτηριστικό τη κολοπιλάνα τη νέα δημοκρατία είναι η δήλωση του άδωνη, του άδωνη, τώρα επικαμούν και εγώ, τέλο πάντων, σου σούριωγαι εγώ, που λέει ότι αν δουλεύει. Σκληρά ο Τσίπρα, σε ένα χρόνο θα ήμασταν εκεί που ήμασταν πριν τρία χρόνια. Το ακούσα αυτό, Αβανταδόρικο. Το πίσω σενάριο είναι ότι η κολοπηλάλα του είναι αυτή. Ότι μάλλον πλησιάζει αυτό. Σου λέει μην γίνει καμία μαλκία και έφυγα μια ανάπτυξη. Βλέπουν να αλλάζουν κάποιοι δείκτε. Σου λέει μην γίνει καμία μαλκία και φτάσουμε στην περίοδο Σαμαρά που θεωρούν ότι ήταν καλή. Την κάναμε. Εκεί έχουν μηδενιστεί πλήρω. Από τη δήλωση του Άδων, το πίσω σενάριο κρατάμε. Το φαντάζεσαι όμω να σου μπορεί, Αποστολή. Δηλαδή το 19 πότε θα νομι σωτάξει πρωθυπουργό θα τον ανεκλέξει το σύστημα μέσω των προδάτων. Ε, λείπει, ε, κάτσε να έχει αντέξει με τότε. Όταν θα, θα λείπει δηλαδή ο Κυριάκος στο εξωτερικό τύπης χρέη πρωθυπουργού θα εκτελεί ο Άδωνης. Πάλι εξόριστο ο Κυριάκος. Έλεος. Όταν <laughs> θα στο εξωτερικό για ταξίδια. Έλεγα. Α για ταξίδια. Ναι. ναι. Για ταξίδια. Α. Χρέη θα εκτελεί ο Άδωνης. Χρέη πρωθυπουργού. Για σκέψου το πριν φτάσουμε εκεί. Να σε ρωτήσω κάτι που δεν έχουν καταλάβει, ίσω. Δημιουργήθηκε ο ΕΑΜ, πήρανε τα όπλα, πήγανε και πολεμήσαν, έτσι. Προφανώ χύθηκε και αίμα. Μετά στην Οκτωβριανή Επανάσταση πάλι πήρανε τα όπλα, πάλι χύθηκε αίμα. Σωστά. Βλέπει κάτι τέτοιο τώρα που εγώ δεν το βλέπω. Το <σχελίδι> αίμα περιμένει καημένο μου κι εσύ, ε. <σχελίδι> Έμα αγάπη μου χύνεται καθημερινά στα σπίτια. Ε. <σχελίδι> <Τον> <σχελίδι> δε <σχελίδι> δε <σχελίδι> το ότι δεν το βλέπει είναι το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή. Βρε καράγκιο Ζάγκο, αυτοί ανεβακατοί βαθιστοδίου, στο τέλο θα του βάλουν οι αστυνομικοί να φέρνουν και εσά του από κοινο το κόσμο Που να επανάσταση, ας κανονικά, όχι Εσύ τι θέση έχεις όλο αυτό που απαιτείς από κάποιους άλλους να κάνουν την επανάσταση, δηλαδή έχεις λίγο τη λογική του σκλάβου, δεν θέλω να σε ταράξω, που περιμένει να έρθει ο Σωτήρας να σε σώσει. Αυτό το τηλεοπτικό, το τρέιλερ που βγάλατε, μπορεί να το βάλεις και στη ραδιοφωνική ελληνοφρένεια. Είναι ότι πιο τέλειο έχετε κάνει όσα χρόνια σας ακούω. Γιατί? Παριστήθηκα πάρα πολύ. Ε, πάρα πολύ εύστοχο, έξυπνο και αντικειμενικότατο. Αλλά πραγματικά φοβερό. Θα έχω μια απορία. Η απορία ξεχνάς Α... πρέπει να είναι σήμερα. Εάν υπήρχε το ΕΑΜ θα όχι. ήμασταν μονακό ή όχι. <χει> Αυτή είναι η απορία σημερινή. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Όχι, όχι άλλο, άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω. Τι, τι γνώμη σου, Τη Σιριδέα τη βάζει στον ίδιο πίπεδο με τη Λουκά και την Νεολουκά. Είναι ίδιε είναι, τι είναι, Επειδή λένε άλλα πράγματα, ίδιε είναι. Στο ίδιο πίπεδο δεν είναι, ρε παιδί. Ακριβώ το ίδιο πίπεδο. Δηλαδή τι σου λέει ρε Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Το κάτι παίρνουνε, τι παίρνουνε, ρε παιδί. Μα τον δώσουν και σε εμά. Παιδί μου, η μένη είναι μουτζαχεντίν τη Εκκλησία, η άλλη μουτζαχεντίν του ΣΥΡΙΖΑ. Κόυτή στιμή υπάρχει μια σύγκρουση. Το δυνάμει του νεοφιλελευθερισμού με τι δυνάμει τη κοινωνική Ευρώπη. Εμεί σε αυτή τη σύγκρουση είμαστε με τον κόσμο τη εργασία. Μπράβο! Φανταστείτε να ήταν και με τι δυνάμει και με τον κόσμο του νεοφιλελευθερισμού τι είχε να γίνει. Εδώ είναι με την εργασία και φέρνει όλα αυτά και θα φέρει στο εργασιακό που έρχεται εντό των προσεχών ημερών θέματα διάφορα που να ήταν και με του άλλου. Ε, τα είπα αυτά, κανονικά δεν τα έχουμε μοντάρει, δεν χρειάζονται μοντάζ Ο Κατρούγκαλο είναι από τους λίγους συνεργάτες μας που τα λέει έτσι κανονικά Αβίαστα και δίνει υλικό όποτε μιλάει Αλλά έκανε και αυτοκριτική προχτές, χτες που είχε βγει σε πρωινό παράθυρο Ο κοινοβουλευτισμό βασίζεται στην κριτική ανταλλαγή επιχειρημάτων Σκοτώνεται από το ψέμα Το ψέμα όμω, ξέρετε, δεν πηγαίνει μακριά, κοντά από δαριάχη. Το έλεγε προφανώ για την κυβέρνησή του και για τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή και μέσα από την αίθουσα τη Βουλή έχουν υποθεί πάρα, πάρα πολλά ψέματα. Ήταν μια στιγμή αυτοκριτική που μόνο ένα γνήσιο αριστερό μπορεί να την κάνει αυτήν την, και να δημιουργήσει αυτήν την στιγμή. Αφού είπε αυτά, είπε και τα άλλα. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει δύο χαρακτηριστικά: τη ισονομία και τη κοινωνική δικαιοσύνη. Και είμαστε περήφανοι, περήφανοι γι' αυτήν. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιαζε και κάποιο που είναι υπερήφανο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση γιατί μέχρι τώρα όλοι αυτοί για τους οποίους έγινε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι, εργοδότες δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι Υπάρχει όμως ένας που είναι ευχαριστημένος και υπερήφανο για αυτήν την μεταρρύθμιση και δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Υπουργό που την εμπνεύστηκε, την έφερε στη Βουλή την ψήφισε και τώρα είναι νόμος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 Δεν γίνεται, μην, ξέρω, μην ξέρω, να την ξέραμε. Αβάλει την κακέρα της ηλιδέα. Μα φάει τα Μισό λεπτό κύριε παιδί μου, δεν εκτιμούμαι ότι είναι κάποιοι που βγαίνουν και το λένε ακόμα και δεν ντρέπονται. Άσε μας μέρε με την καθυστερημένη, εγώ σου το λέω. Η γυναίκα είναι κομπλεξική, δεν τη δίνει σημασία ο άντρα της. Και κάθεται και λέει μας χέσεις στο ραδιόφωνο για να ασχοληθεί κανείς μαζί της. Όποιο μας φάει τα νεύρα, η κακέρα προτιμώ χίλιες φορές του δεξιού και του πασόκους παρά στο Πασούργελο. Έλα, μου Μορχιοντάτη, τι έγινε. Καλά. Τι καλά, ρε, μαρκέ. Τι βάζει πάλι για αέαμ και μαρκέ. Βλέπει να ξυπνάει κανένα. Όχι, αυτό με σίγουρη το βάζω. Άρα. Λέω κοιμούνται, αφού <σίλυμα> κοιμούνται, α βάλουμε εμεί την ώρα που κοιμούνται. Μα πάρουν και χαμπάρι, την ώρα <σίλυμα> που κοιμούνται, να βάλουμε και <σίλυμα> κανένα αέαμ να γουστάρουμε μεταξύ μα. <σίλυμα> Τώρα που προσπαθούσα να μιλήσω, άκουσα και τη Σιριζέα, φίλε, <σίλυμα> γάλε τα πελκυσία. Ταιριάζει η τριπομπή <σίλυμα> για το αέαμ, ταιριάζει η Σιριζέα. Ναι, ν, ν, μια χαρά. Μάλιστε με το μονακό, ναι. Το Τσούκαρο, τι σου είπε, Κασέ, Η Σιριζέ, ε. <σχει> ναι, ναι, αυτή τι, καλά, αυτή λέει ότι σα συγχαίνεται. Γιατί άραγε σα παίρνει τηλέφωνο. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει, <σχει> γιατί αντιλαμβάνεται που και που και τη μαθήκια τη δικιά τη. Καλά, εμεί είμαστε Όχι. κολλημένοι, εντάξει, δεν έχει τσοτήρια. Αλλά το ξέρει, δεν κοροϊδεύουμε από την αρχή. Ξεκινάμε και λέμε είμαστε κολλημένοι. Όχι, το θέμα είναι το εξή, ότι η απλή λογική λέει ότι αφού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 Εμεί είμαστε καμιά δεκαριά άτομα. Επειδή κοιτά παιδιά, όλα όχι μόνο μου, μπουκάρετε κι εσεί. Σε πήρα ένα τηλέφωνο, να μα δώσει ένα τηλέφωνο να βρεθούμε να έρθουμε να συναντηθούμε. Κομμένη κοινή φάση, τώρα το καταλάβω. Εσύ δεν λε ότι ρε παιδιά, τι θα γίνει να γαλήσουμε κι εμεί γάλατε γιατί χανούμαστε. Α το χτίσουμε, λογικό. Και το κάλεσμα απάντησε. Έλα παιδί μου γάλα σε μα. Ένα μπουκ δεν θα βρίσκαμε να μα γαλήσει επιτέλου. <ΣΣΣ> η χώρα στη χρεοκοπία και θα ξεμπερδέψετε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη λαϊκή εντολή που είχε πάρει. Ας λοιπόν για αυτό το χαρμόσυνο, χαρμόσυνο δυσάρεστο γεγονό είναι δυνατόν να έχουμε χρεοκοπία και να μην έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, να ξεμπερδέψουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάναμε τόσα χρόνια τα πάντα για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τώρα κάνει αυτό τα πάντα για να δώσει σε εμά δουλειά. Οπότε τον θέλουμε εμεί εδώ τουλάχιστον τον ΣΥΡΙΖΑ. Και Είναι δυσάρεστο γεγονότο, όχι ευχάριστο γεγονότο. Ρωτάτε για την τηλεόραση. Ε, βγαίνουμε τη Δευτέρα, 3 Οκτώβρη, Δευτέρα και Τρίτη, 10 παρα 10, το βράδυ, αμέσω μετά. Τι μουρμούρα. Το πρώτο επεισόδιο είναι μεθαύριο Δευτέρα, με τον Παλούρδο Διευθυντή. Πια σε ένα κανάλι που δεν έχει άδεια, δεν έχει σημασία. Το φανταστικό κανάλι, το γνωστό φανταστικό κανάλι τη Ελληνοφρένεια, που συμπυκνώνει όλα τα κανάλια μαζί ή δεν είναι κανένα από τα κανάλια που γνωρίζουμε. Εκτός από όλα αυτά έχουμε και άλλα θέματα σε αυτόν τον τόπο, ψάχνουμε να βρούμε ένα κόμμα που να ταιριάζει σε όλου εμάς τους αριστερούς όπως λέει ο Τσακαλώτος. Η δική μου άποψη είναι ότι η αριστερά παγκοσμίω δεν έχει βρει το σωστό μοντέλο κόμματο που αντιστοιχεί σε αυτή τη φάση του κινήματος, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα 20-30 χρόνια και άνθρωποι μετά από σένα και εμένα. Δεν το έχουμε βρει. Δεν έχουμε βρει δηλαδή, ένα κόμμα που είναι ελκυστικό, ένα κόμμα που είναι αποτελεσματικό, που είναι δημοκρατικό, αλλά δεν το βαριέται το κόσμος. Ε, αυτό δεν το έχουμε βρει. Γιατί δεν αντιγράφουν τη Θάτσερ, το κόμμα της Θάτσερ, το κόμμα της Μέρκελ, που έχει κάποιο κόσμο, συσπυρώνει του Τραμπ στην Αμερική, της Χίλαρη, πάμε πιο αριστερά, πολύ αριστερά, της Χίλαρη. Υπάρχουν κόμματα ανάλογα με το κίνημα κάθε χώρας που μπορεί νομίζω η αριστερά παγκοσμίως ότι υπάρχει και τέτοια να αντιγράψει για να μπορέσει να έχει τη σύνδεση και τη γύρωση με την κοινωνία όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν το αριστερό κόμμα έχει χωρέσει ο Σπύρτζης, λογικό είναι και σε αυριανό αριστερό κόμμα θα χωρέσει ο Σπύρτζης όπως χώρεσε και στο παλιό αριστερό κόμμα ο Σπύρτζης. Να τους χαίρετε η Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη, πώς λέγεται πλέον. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, για να μαθαίνετε το ΠΑΣΟΚ του σήμερα με το ΠΑΣΟΚ του χθες, το ΠΑΣΟΚ τη Σοσιαλιστικής κατεύθυνση με το ΠΑΣΟΚ της Δεξιάς και του Νεοφιλερθεοχισμού δεν έχει καμία σχέση. Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου. Πασόκ του Σουσιαλιστικής Κατεύθυνσης. Που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Το Πασόκ του σήμερα με το Πασόκ του χθε. δεν έχει καμία σχέση. Το παλιό μου. Πασόκ του Σουσιαλιστικής Κατεύθυνσης. Το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις. Κύριε Γεωργιάδη. σε μένα. Το πασόκ του σήμερα με το πασόκ του χθες. Γίναμε λιώμα! Αυτά. μεγάλες στιγμές. Γίναμε λιώμα το πασόκ του σήμερα, το πασόκ του χθες. Είναι τώρα Συριζέος και κάνει συγκρίσεις με το παλιό καλό πασόκ και με το τωρινό πασόκ. Ωραίες στιγμές, εντελώς σουρεάλ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Με ένα τραγούδι θα πάμε στις παραγγελίε αφιερώσει. Το τραγουδάει ο Βασίλη Λεβέντη, γνωστό, έτσι όπως τον έχετε αναδείξει και καλπάζει στις δημοσκοπήσεις σύμφωνα πάντα με όσα λέει ο ίδιος αν και οι εταιρείε τον πλαγιοκοπούν για να τον δωροδοκίσουν για να καλπάσει περισσότερο είναι ένα παλιό τραγούδι από ένα δισκάκι που είχε βγάλει. Στη μία πλευρά έχει τα παιδιά του Πειραιά το έχουμε ξανακούσει. Στην άλλη πλευρά έχει αυτό που θα ακούσουμε τώρα με τίτλο «Να στολίσω μια φωλιά». Εκεί ψηλά στον ουρανό, στη μαγεμένη πουλιά, φύτεψα πουλα μου, πάνε σε δε πουλιά, για να στολίσω μια φωλιά. Να ζούμε εμεί και τα πουλιά, για να στολίσω μια φωλιά να ζούμε εμείς και τα πουλιά. Κάθε πρωί αγάπη μου θα μας ξυπνούν τα ιδόνια Και στα χρυσά ζουν, θα παίζουν για να μια φωνή. Τι ωραία φωνή, τι ωραίο τραγούδι, ωραία στίχη. Από μια άλλη εποχή είμαστε αναγκασμένοι να το πατήσουμε, να του τσαλαπατήσουμε. Γιατί να ακρίβεια, γιατί πρέπει να σας πούμε γεια. Έχουμε τις παραγγελίε μας πάνω στο μαγκαζίνο. Νίκος Τραβελάκης, γεια σας. Παραγγελιά για την άλλη Παρασκευή, τώρα αν προλαβαίνουμε. Πολύ επίκαιρο. Θα πα YouTube και θα βρει το Χατζή Χρήστο, ταινία του 66, φω νερό τηλέφωνο, εκόπεδα με δόσει. Και θα βάλει από το 3ο στο 4ο λεπτό. Και θα το συνδυάσει με ό,τι θε εσύ. Κανεί δεν ζημιώθηκε αγοράζοντα γκίκ. Ο οποίο καλογρίτησα. Που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Σαν βγει τον πηγεμό για την ηθάκη. Κτιματικέ επιχειρήσει. Απάτη κουρκουμπίνι και σία. Ο Ιωάννης Καλογρίτσας είναι ο λιός του εργολάδου και ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα κατασκευαστεί. Δηλαδή τι μας δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Καλογρίτσα και την Αττική. Το θέμα να μου πείτε. Η κόπεδα πλησίων της ομονίας του διαβόλου τη μάνα και ακόμα παραπέρα. Σα βγει τον πηγεμό για Γιατί καλός πολίτης είναι ο ο κ. Καλογρίτσας που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV που δεν εντρέπησε Με κατασπλοπάνει ένα καράβι Απ' το 50 έχει να φανεί Και σειδηδότηκες με στο λιμάνι Με ανθοδέσμη που χειμαραθεί Ηλευτρικός της ασεπτικάτη Κι η αριάτη Hej mu ty chcesz ja, ja Αποστολή είχαμε για την Παρασκευή μια αφιέρωση. Ρίξε. Σύχε πάρει ένα απ' τη μαγούνα με κάτι που βάζεται για να βγάλει τα νερά. Ναι. Μπορεί να το βάλει την Παρασκευή. Εδώ πέρα στο... στη Μαγούλα είναι προ το Θριάσιο. Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο ναι. και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αρχούν να τελειώσουν. Ε, προχτές τους έσπασε και ένα αγωγό. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ωπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μα ευαισθητοποιεί εμά. Τρέχουν νερά, ε! Μα γι' αυτό πήρα. Εμένα oh. μου βάλε στο σκάι. Είμαι γείτονα τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβάνα, μαζέψετε. να μαζέψετε. Μπορεί να σουγκαρίσετε ήσετε νερό ε, καλό δεν είναι γόχι είναι που είναι πολλά τα νερά έχει σπάσει αγωγούς. Ε, τι να πω Καλά μα, είσαι. Καλά τώρα τα αυτά και σε πιο το να μας πώ είναι Στράτος Τζόρτζο, σε γα, Έλα δηλαδή, λοιπόν, μου Το νερό να μαζέψει.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 Έχουν σπάσει τα νερά της μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε, πάλι. Ποιος, ποιος είναι. Δεν σου είπα να μαζέψει τα νερά με τον κουβά, τα μαζεύουμε με στο δε, σπίτι. Δε, δε, δε, δε, δε, Δεν καλύς πλά, καλύς πρόβλημα, Δεν πρόβλημα θα πάει στα γόνα νερο, χαμένη, τα λέει ο Σκάι. Ναι, καλησπέρα! Γεια! Yeah. Λοιπόν, ε, είχα πάρει κάποτε για τη μαγούλα για ένα πρόβλημα που είχαμε. Τι πρόβλημα είχατε στη μαγούλα? Ναι, με κάτι νερά εμπάσχεται τόσο και μου έχουν πει ότι με κορεϊδεύετε με αυτό. Λοιπόν, yeah. να τελειώνει αυτό, κατάλαβε. Ποιο είναι το μικρό σα? Έλα, έλα, να τελειώνει αυτό γιατί θα έρθω εκεί πέρα και δεν ξέρει τώρα τι θα γίνει. Μισο... Εντάξει! Μισό το είσαι εσύ που είσαι πολύ άντρα που έπαιρνα από τη μαγούλα που ήταν ε, το μου θα σε πιάσε, ρε! Θα σε πιάσε και να σε κάνω! Μισό λεπτό, να, στη Μαγούλα να, να σε σχίσει, ρε, Τρέχουν ακόμα τα νερά Επίση Επίσης το νερό είναι που σας κάνει τόσο άβρα. Τι έχει το νερό της Μαγούλας σε, γα... και εσένα κι μέσα Και το, σάλτε, και το βρέτε, και Όλο λόγια είσαι Ποιο γα... είναι στο σκοτάρι, άλλα πληρωμή! Ποιος κοίμει στους αφέντες το κεφάλι και ποιος τα βράδια λέει σαν παιδί Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι γίνουν και κάνουν πρώτοι την αρχή Η λεπτικός της έας σε πηγάλει κι η αριάδη έχει μου καθεί Μια παραγγελία για Παρασκευή ρε φίλε Το κύρι Λάμπρο το θυμάστε Με τις ηλεκτρονικές κατασκευέ. Μη λες πια φτιάχνουμε ηλεκτρολογικές κατασκευές Και τι λες εσύ Άμα θα ζητήσω να μου φτιάξεις ένα μεταλλικό σοβρακάκι Θα μου το φτιάξετε Ναι χαίρετε yeah. ε, ήθελα να, να το φωνάξω το Λάμπρο. Πώς? Με τον κύριο τακύρι Λάμπρο θα ήθελα να μιλήσω Με τα πατατάκια Όχι. Ναι. Ποιο τζακίρι, Το Λάμπρο θέλετε ή τον Τσίπ. Με συγχωρείτε, παρακαλώ. Είναι ο αδερφό του, ο ξένο. Συγγνώμη, ε, ο κύριο Τσακίρι Λάμπρο μα πήρε τηλέφωνο και μα ρώταγε για ιστού. Ιστοίν αράχνει αυτό ο τζακίρι που ζητάτε. Ταραντούλα, αυτό που φωνάζουμε είναι το ψευδόνιμό του. Δεν ξέρω, κύριε, αν έχει ψευδόνιμό. Όχι. Εσεί τι πουλάτε. Εμεί κάνουμε μεταλλλικέ και ηλεκτρολογικέ κατασκευέ. Μάλιστα. Μα έδωσε ένα φάξ να στείλουμε μια προσφορά, αλλά επειδή θέλουμε κάποιο και δεν μα έδωσε το τηλέφωνο. Να σα πω, αν σα ζητήσω να μου φτιάξετε ένα μεταλικό. Στο ειδικό σοβρακάκι, τσίγγινο, κάτι τα φτιάχνετε. Θέλω να διαφυλάξω ότι πιο πολύτιμο έχω. Ε, με συγχωρείτε. Σε σπίτι έχετε πάρει, κυρία μου, σα παρακαλώ. Σπίτι είναι εδώ πέρα και έχετε ενοχλήσει. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, μου δώσει από τον νότιο, δεν μπορείτε να είστε όλοι γεννή. Ακούει κάτι άλλο. Φοβάσαι ότι θα την καταιγίδα και θα μα πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλια μέσα την πατρίδα και τρύψε την καλά μέσα στη γη. Mi postrzegnął żadna platina, a po Pandora. Πριν Παρασκευή, κάπου κάπου βάζαμε λίγο τον άδωνι, γιατί είχε πει κάτι ωραίο για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ή τη στηρίζουν και τα λοιπά, επειδή είναι κλέφτε, ότι είναι και αυτό κλέφτη, κάτι τέτοιο. Βάλτε το αν θέλει την Παρασκευή να τα ακούσουμε λίγα και συντροφέ. Πασό και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα Αυτή είναι η πραγματικότητα Όποιο από εδώ και μπρος, σε βόβλους εκλογές Η είτε, Πασό, είτε Νέα Δημοκρατία Δια της ψήφου του Νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου γρήματος Κανένας πολίτης αυτής της χώρα Δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη Υποκρινόμενος Ότι δεν ξέρει Ότι τα κόμματα αυτά δύο Είναι και κλέπτε και ψεύτες Υπότιρια, Και στα σφαίριστηρια και μεσ' τα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώ κοιτά τα Κασώπουλο το ξέρεις! Το ξέρω. Ο τσώπουλο λοιπόν, θέλω την παρασκευή να βάλει αυτό που λέει ότι έχει γανάσει τη μεσία Αθήνα. Κατσούπουλο, δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά ναι. Εγώ yeah. το λέω τσατσούλο. Yeah. Λοιπόν, και να βάλει κάποιε από αυτά που λέγανε ΣΥΡΙΖΑ Ιανέλ, το πασόκ, η Δημάρη Νέα Δημοκρατία και ο Λεβέντης, yeah. που έχει σχέση με αυτό και να βάζει τον Νικολόδο και τον να τον καμένο που να λένε στα ε, Εντάξει, έχω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 αν ένισε σημαία πιστέψε να έναν άγνωστο Θεό κρέμασε στο μυαλό σε μια χεραία ήδη στη Συρία και τσιφράρο και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάκη κλέβουν το καιρό και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν Έχω ένα μια παραγγελία θέλω για όποτε. τη Σε πηγάδι, ναι. στο ταβάνι, με τα γέννη τη Και μαζί με τη κιάσου σου. μια τη μονασιά σου. Είχε ξανά στο δρόμο τη φωτιά.